Φίλες και φίλοι του Xlibris, γεια σας. Είμαστε και πάλι μαζί για ένα ακόμα επεισόδιο για μια ακόμα ηχογράφηση με τι άλλο θέμα φυσικά τα αγαπημένα μας α, βιβλία. Άργησα ε, λίγο να βγαλώ αυτή την ηχογράφηση αλλά μέσω λάβησαν διάφορες υποχρώσεις και ένα πολύ επικοδομητικό θα έλεγα ταξίδι μου στην Αθήνα ε, και έτσι οδηγήσαμε λίγο όμως ε, πιστεύω ότι άκριζε τον κόπο γιατί μου έδωσε υλικό και βιβλία για, να, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το σημερινό βέβαια, η σημερινή ηχογράφηση, το σημερινό μας θα είναι λίγο διαφορετικό, δεν θα μιλήσουμε για βιβλία, θα μιλήσουμε για ανθρώπους. Και για ποιους ανθρώπους θα μιλήσουμε. Μάλιστα, αν θυμάστε, σα είχα ότι θα μιλούσαμε για τα blog, τα ιστολόγια και τις σελίδες τις οποίες παρακολουθώ και από τις οποίες κακά τα ψέματα αντιλώ και ε, παίρνω και ιδέες για το ποια βιβλία θα διαβάσω και τι θα πρέπει να σχολιάσω. Πολλές φορές έχω αναφερθεί σε συζητήσεις που, έχουμε, που γίνονται στα, σε διάφορα site που κάνουμε διάφορου φίλους και φίλες στα ιστολόγια και επομένως το, ε, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σας πω από πού ε, ενημερώνομαι και ε, να σας προτείνω να τα επισκεφθείτε και εσείς και, ε, γιατί όχι να γίνετε τακτικοί αναγνώστες και μέλη τους. Ε, πιστεύω ότι ε, αξίζει αυτά που θα σας πω τουλάχιστον προσωπικά ε, αξίζει τον κόπο και δεν έχουν αποητεύσει, ε, να το πω έτσι. Θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ γνωστό στους τακτικούς αγκορατές του Εξλίπης με μια ιστοσελίδα, και όπως ιστολόγιο, μια ε, πολύ συλλεκτική θα έλεγα ιστοσελίδα ε, το πιάρι, το spoiler -lare το οποίο θυμάστε μας και παραχωρήσει και γενικά συνέντευξη τα παιδιά που το ε, διαχειρίζονται. Ε, να πω βέβαια ότι στο SpoolAlert.gr και ο υπόφαινομενος συμμετέχει ε, αραία και που είναι η αλήθεια με άρθρα του για βιβλία κυρίω, αλλά ε, όχι μόνο. Ε, επομένως μπορείτε αν έχετε περιέργεια να δείτε και τι Γράφω. Μπορείτε άνετα να το δείτε ε, στο spoiler.grτι γραφώ αφορά κριτικέ. Ε, το spoiler.gr είναι πολύ συλεκτική, συμμετέχουν πάρα πολλοί συντάκτε ε, να το πω έτσι και στο οποίο συμμετέχουν και κάποια συμμετέχουν και κάποια από τα ιστολόγια. Ε, με δημοσιεύσει του ε, κάποια από τα άλλα παιδιά που έχουν λόγιο και θα μιλήσουμε σήμερα. Ασχολείται βέβαια όχι μόνο με βιβλία αν και το βιβλίο παραμένει ένα κεντρικό κομμάτι αλλά ασχολείται με τίποτε θα ήθελα ένας χομπίστας να το πω. Ναι, ασχολείται με κόμικ με βιβλία, με ταινίες με σειρές και λίγο ε, όλο και κάτι λέμε και για μουσική ε, το στο μέτωπο των βιβλίων εκτό από τις α, συνήθεις κριτικές ε, βοηθάνε τα παιδιά να, γίνει, να προωθείτε και το παρόν παρούσες ηχογραφήσεις, το εξλίμπρες δηλαδή, το προωθούν και το σωφή, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και πάρα πολύ γνωστά και ε, διάσημα, όπως επιτρέπεις να πω, είναι και τα πολύ όμορφα βίντεο, οι βίντεο κριτικές, booktubers όπως λέμε οι οποίες ανεβάζουν στο κανάλι του Spoiler Alert στο YouTube, είστε mm -hmm. βρίσκεται και μέσα από τις ε, κεντρικη του σελίδα Spoiler Α, και φυσικά θα όλα τα όλες οι διευθύνσεις από τις το και τα ιστολόγια που θα πούμε σήμερα θα είναι θα στο, ε, στο στα, Άρθρο ή στα σχόλια έτσι δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε να καταλάβετε τι, τι λέω. Ας, λοιπόν ε, επισκεφτείτε το ακόμα και αν δεν είστε ε, φανατικό βιβλιόφιλο, γιατί μπορείτε να βρείτε στο spoiler ένα σωρό ε, πράγματα τα οποία μπορούν να σα εκφράσουν και μπορούν να σα αρέσουν. Τώρα για να δούμε για ποιο θα πούμε α, για ιστορίες και τέτοια ε, ε, επειδή μου έχει γίνει η ερώτηση κάτι, ε, κάτι γράφω κι εγώ είναι η αλήθεια ε, κάτι Λύτε. λίγα έχω ανεβάσει και στο προφίλ μου στο Goodreads και στο VATPAD έχω κάνει που έχουν μιλήσει παλιότερη εκπομπή έχουμε κάνει μια προσπάθεια και, και, και σε κάνατε δυο άλλα σημεία όλο και κάτι ανεβάζω. δεν είναι τίποτα όμως το οποίο ε, το θεωρώ ε, το πω, ολοκληρωμένο και σε κάποιες φίλου αρέσουν και φίλες και τους, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθάρρυνση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως τώρα. Ε, το επόμενο ιστολόγιο ε, που παρακολουθώ ε, είναι και αν το πάρουμε και ε, κατά να το πω έτσι ε, είναι το ιστολόγιο που έχουμε και το οποίο πάλι έχουμε προσθειά σε εκπομπή του, στις εκπομπές που κάναμε στο Music Heaven ε, το τη ιστολόγιο της Αλίκης στη χώρα των βιβλίων. Αν θυμάστε, η Αλίκη μας έχει δώσει και μια πολύ α, αναλυτική ε, συνέντευξη και θα με συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Ένα αρκετά α, ε, ενήμερο, πάντα ενήμερο, και αρκετά παλιό α, σε εισαγωγικά α, ιστολόγιο που α, επικεντρώνεται στο βιβλίο και σε κάποια άλλα α, πολύ επιλεγμένα α, θέματα που πάλι γυρίζουν γύρω από το βιβλίο δηλαδή ταινίε και σύνες που βασίζονται σε βιβλία η διαχειριστήριά του και η blogger η Λίκη α, είναι μια πάρα πολύ αξιολόγη κοπέλα και εγώ θα σας παραπέμψω στην παλαιότερη εκπομπή στο Music Heaven να ακούσετε όλη τη συνέδευξη και να τη γνωρίσατε καλύτερα, να το πω έτσι και φυσικά να επισκεφτείτε το blog της, το του στη χώρα των λίων in the Book World στο blogspot.com GR, έχει πολλά θέματα, ενημερώνεται ε, με άρθρα πάρα πολύ συχνά και φυσικά ε, έχει παρουσία και στο Facebook και στο Instagram ε, σε διάφορα κοινωνικά μέσα διεκτήωσης. Να πω και το άλλο ότι ε, όλα τα ιστολόγικη ιστοσελίδες που θα πούμε σήμερα ε, προσωπικά τουλάχιστον ε, ε, μου αρέσουν και να το πω άποψη οι δυο οι, κτήτριες, τον, οι είναι, ε, έχουν κάνει πολύ όμορφες ε, επιλογές ε, και εμφανισιακά στα ιστολογιά τους. Ε, η ελική και λόγω ειδικότητας ε, να το πω έτσι επειδή είναι τις γρήγορες επιλογές για θέματα πάνω στη ε, γαλλική ε, λογοτεχνία. Και μόνος, ε, ναι, αν σε ενδιαφέρει, ε, καλό είναι να ρίξετε μια ματιά στο ιστολόγιο και να επικοινωνήσετε μαζί της. Το έχει ψάξει αρκετά το θέμα και ήταν ένα από τα ιστολόγια που παρακολουθούσε και ένα από του ανθρώπου που με ε, παρακίνησαν να το πω έτσι ε, να ασχοληθώ λίγο πιο ενεργά και να καταλήξω και με την εκπομπή φυσικά που είχα στο στο Music Heaven και φυσικά τοραμε τις εικονογραφήσεις μετά ε, από μποτκαστ τα οποία κάνω. Λέω εδώ πρέπει να δεν μια και μιλάμε όλοι μοναχιστολίδες του συλλίδες να να πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε και το Goodreads, το goodreads.com, το πολυτοχογράκτηριστρο στο facebook των βιβλιοφιλών, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω, ε, βέβαια είναι ένα πολύ αξιόλογο site και φυσικά και εκεί πέρα όπως είπα θα μιλήσουμε για ανθρώπους, ε, αισθάνομαι υπόχρεος να το πω απλά σε όλους τους φίλους και γνωστούς που έχω στο Goodreads γιατί μέσα από τις ε, συζητήσεις μαζί τους μέσα από τις ε, προτάσεις τους και τις κριτικές τους ε, δημορφώνω ε, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποψής μου των, ε, και των κατευθύνσεων που παίρνω όσον αφορά τα βιβλία στα οποία θα αφιερώσω τον ελάχιστο, <laughs> είναι η αλήθεια, ε, χρόνο μου. Και έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους φίλους μου στο Goodreads, οι οποίοι ε, με, πραγματικά ε, με βοηθάτε και είστε συνέχεια πηγή έμπνευσης για εμένα. Νομίζω εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε και το πρώτο μας ε, μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα μικρό απόσπασμα από την 8η συμφωνία του Λουτβίχ Beethoven ένα εραποσποσμα από τη αφορεί νούμερο 8 του λουτρι Μα και συνεχίζουμε εδώ στο εκτελείμενο που σήμερα μιλάμε για τα ιστολογια εκείνη το οποία και τις το οι οποίες βοηθούν και με βλέπουν για να βγάλω αυτή την ε, ε, εκπομπή αυτό το podcast αν θέλετε την ιστογραφίσμου για να σας μιλάω για με τις ώρες <σχελίδες> για τα Yeah. Για να συνεχίσουμε λοιπόν μια ιστοσελίδα που έχει να παρακολουθώ φέτο, η οποία είναι διστοποιείται έντονα και στο Facebook αλλά και πάρα πολύ και στο Instagram, ε, είναι το με τον... κάπως μεγάλο τίτλο So Little Sleeping and So Much Reading, το So Much Reading βέβαια και το οποίο το να το παρακολουθώ Φέτο ε, φέτος που συμμετέχω στον αναγνωστικό μαραθώνιο του 16, το Readathon 2016, όσοι με παρακολουθείτε σε ε, Instagram, Goodreads κλπ. Ο κοινικα δίκτυα θα έχετε δει, ότι το αναφέρω συχνά, κρατ, έχει ένα πρωτότυπο ε, θέμα το πω έτσι, πέτος, δεν είναι μόνο ε, ποσοτικό το θέμα, ε, ο στόχος που έχει τεθεί, αλλά ε, υπάρχουν κατηγορίες βιβλίων στα οποία καλούμαστε να διαβάσουμε ένα αριθμό βιβλίων, τα οποία ανήκουν σε κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, κατηγορίες όπως αγαπητομένους συγγραφές, συγγραφέας, ε, νέο συγγραφέας, βιβλία με μία λέξη στον τίτλο, βιβλία μικρά, βιβλία μεγάλα, έχει διάφορες κατηγορίες τις οποίες μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα και ναι είπαμε ναι, ε, έχει αρκετά ε, ωραία πράγματα μπορείτε να βρείτε από τις, ε, στην ιστοσελίδα και ε, όπως είπα είναι αρκετά ε, δραστηρή έχουν αρκετή, αρκετά δραστηρή παρουσία και στο και στο facebook αλλά και στο instagram με το tag ε, readathon 2016 που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στον αναγνωστικό μαραθώνιο του το φετινό του 2016. Προσωπικά έχω βάλει ταπεινούς σου μόλι 26 βιβλία. Τι να κάνουμε. Πολλές υποχρώσεις. Ας τα διαβάσουμε και αυτά και βλέπουμε. Πάμε ε, τώρα σε ένα ε, από τα πιο ε, αγαπημένα μου να το πω έτσι ιστολόγια και το οποίο είναι, ενημερώνεται και ...ε, τακτικά και το για το οποίο σας α, έχω μιλήσει α, πάρα πολλές φορές δεν ξέρω μπορεί να με χθευαρέσει και όλο σας αυτό αλλά πιστέψτε με α, αξίζει τον κόπο. Ε, μιλάμε για πιο άλλο, για το αγαπημένο μας Still Reugos Το Still στο WordPress είναι ένα ιστολόγιο που το ε, κυρίως α, θέμα του είναι τα βιβλία, αλλά παρ' όλα αυτά ε, βρίσκεις και όμορφα, πολύ όμορφα άρθρα, γύρω από ταινίε και από ε, μουσική. Ε, είπαμε είμαστε βιβλιοφιλίοι, αλλά όχι μόνο μανείς, να το πω έτσι. Ε, είναι, το γράφουν μια γλυκύτατη, θα μου επιτρέψετε, να πω παρέα από η Ιω, η Ρήνη, η Σίλια, η Μαριανίκη και η Άννα και μας δίνουν τις δικές τους ιδιαίτερε προτάσεις και κριτικές σε βιβλία, ταινίες και, και μουσική. Παράλληλα έχουν και τους λογαριασμούς τους στα υπόλοιπα στο facebook αλλά σε instagram και Twitter, έτσι, μπορείτε να τις α, βρείτε και ε, εν, διαβάζοντας τις κριτικές θα δείτε ε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες, Είτε, βιβλία και στα άλλα γιατί δεν το βοηθούμε σε βιβλίο, πολύ ενδιαφέρουσες κριτικές, δεν διστάζουν να καταπιεστούν με δύσκολα βιβλία και πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει πάρα πολλές, πολύ ωραίες, α, συζητήσεις α, σχετικά με το πώς μας φάνηκε ή πώς δεν μας φάνηκε το βιβλίο. Ε, μπορείτε ε, την ιό, την ψυχή, να το πω έτσι, τους μπορείτε να την βρείτε συμμετέχεια ενεργά και στο Goodreads. επομένω μπορείτε και, και να την ακολουθήσετε και να διαβάσετε τις α, πολύ όμορφες, α, κριτικές της και να συζητήσετε μαζί της. Πιστέψτε με το κόπο. Α, σα είπα ότι γράφει και πολύ όμορφα. Απλώ δεν το κυνηγάει όσο οι υπόλοιποι θα θέλαμε και προσπαθούμε να κάνουμε να γράψει περισσότερα. Ναι, το είπα και στον αέρα. Α ελπίσουμε ότι δεν θα μου κρατήσει κακία. Αλλά ναι, ε, μπείτε στο blog του, ε, διαβάστε και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρείτε να, να σα ε, αρέσει. Και. Ε, ε, α, ε, ένα blog το οποίο είναι συγγενικό, να το πω έτσι, με το στρελευγγός uh, και το οποίο το παρακολουθούν είναι αυτό το που διατηρεί η Μαρία Νίκη και η οποία το τελεφορεί uh, A Wind uh, That Rose. Uh, ένας σηκώθηκε και εκεί πέρα έχει uh, τις κριτικέ θέσεις για τα βιβλία, και διάφορα άλλα δικά της α, γραπτά. Ε, πολύ όμορφο όπως είπα, όλα τα ιστολόγια που σας λέω σήμερα πολύ όμορφα αισθητικά και, ε, ε, και εκτός από θα βρείτε και κάποια πολύ ωραία κειμενάκια τα οποία, α, τουλάχιστον εμένα, κάτι μου λένε όταν τα διαβάζω και είπαμε λίγο έμπνευση χρειάζεται σε, σε όλους μας. Επόμενος, εγώ είναι Δατρός λοιπόν, αυτό στο blogspot, είπαμε όλες τις διευθύνσεις θα τις βρείτε εκεί που θα ανεβάσω το podcast, στα σχόλια, θα τις έχετε για να τις δείτε και επόμενος με προβληματίζεστε, πάμε τώρα να δούμε, τα να συνεχίσουμε σε άλλα ιστολόγια, α, ιστολόγια από μία συγγραφέα και επιμελήτρια το οποίο έχει πολύ ωραίε αναρτήσει ε, και ε, λίγο σπάνιε όμω, θα λέγαμε λίγο περισσότερα αλλά και με όθησε να ε, ξαναδώ λίγο τι γίνεται και με το VATPAND αυτό της ε, Μαριάνας ε, Νικολαίδου το Ιστορίες Συγγραφικής Τρέλας Καταλαβαίνετε τον τίτλο ε, περίπου τι θα βρείτε θα βρείτε <coughs> φυσικά ε, για βιβλία αλλά κυρίως θέματα από τη ενό συγγραφέα ε, να το πω έτσι ε, και θα έλεγα ότι αν ενδιαφέρσετε να μπείτε λίγο πιο ε, Βαριά, βαθιά πούμε, στο θέμα συγγραφή να ασχοληθείτε με το, με το γράψιμο είναι από τα ε, πρώτα μέρη που σας προτείνω να επισκεφθείτε στο γορυπές και αυτό είναι γραφική τρέλα και όπως είπα μου, έχουμε παράπονο λίγο περισσότερο λίγο πιο συχνή να το πω έτσι ε, ενημέρωση και ένα άλλο α, πολύ όμορφο ιστολόγιο το οποίο α, ασχολείται θα έλεγα, περισσότερο με, ε, με, με τη συγγραφή α, με πολλά πράγματα αλλά ε, μια, ε, αν θέλετε να δείτε αυτά που μας η Μαριάνα, ε, στην πράξη να το πω έτσι ε, μπορείτε να δείτε το ιστολόγιο μια της α, Μαριλένας να το πω έτσι το Μαριλένας Ποτοβάρτ δεν ασχολείται αποκλεισικά με βιβλία ασχολείται με διάφορες μορφές ε, τέχνης αλλά γράφει και διηγήματα και πάντοτε είναι ενδιαφέρον να ε, διαβάζει ε, ε, ε, αυτά που γράφει κάποιος ο οποίο θα το πω έτσι ε, είναι σαν εμάς να το πω να το πω κάπως ναι, δεν είναι ε, δημο, ε, πιο αριστεχνικά πιο απλά να δείτε πως ξεκινάει κάποιος να γράφει τι μπορεί να γράψει μόνος σου έτσι και πάντα με ευχαριστεί να το κοιτάζω και αισθητικά να το πω ε, να το πω έτσι ε, πιο Κοντά, α, με πιο άμεση σχέση με τα βιβλία βέβαια και κυρίως για μας που α, μας αρέσει και η ξενογλώσση είναι ένα μεταφραστικό, να το πω έτσι, ιστολόγιο α, γιατί η μεταφράση είναι βασικό κομμάτι της βιβλιοφιλικής, να το πω έτσι, εμπειρίας και είναι το γνωστό α, μετάφραση α, στο WordPress το η φωτεινή κοπέλα μεταφράστρια η οποία το συντηρεί και αυτό πανέμορφο αισθητικά ασχολείται με αρκετά αλλά α, η μετάφραση και τα βιβλία που μεταφράζει είναι στο επίκεντρο του, του ιστολογίου και μπορείτε να να διαβάσετε κι εκεί ε, ε, βιβλία, να συστήνει διάφορα βιβλία, αυτά που διαβάζει, αλλά και ε, ιστορίες, να το πω έτσι, και θέματα ε, μεταφραστικά και είναι από τους ε, ανθρώπους, να το πω έτσι πολύ δραστηρία και χαίρομαι κάθε φορά να διαβάζω ε, αυτά που έχει να πει. Ε, πάμε σε ένα ακόμα ε, μουσικό και να συνεχίσουμε. <ΣΣΣΣ> Και ακούσαμε ένα απόσπασμα από το κουαρτέτο Γιέρον Χορδα αριθμός 7 του Δημήτρη Σουστακόβιτς. Ε, αγαπημένος Σουστακόβιτς και αγαπημένα ιστολόγια που σας παρουσιάζω σήμερα. Ε, και να συνεχίσουμε με ένα ε, πολύ ενήμερο, ε, θα έλεγα και αρκετά δραστητήριο ε, ιστολόγιο, ε, που διαχειρίζεται η γεωργία δραστηρία και στο facebook και στο Goodreads το Cherrybookish blog άλλο ένα blog του wordpress Cherrybook, Cherrybook reviews, το wordpress.com και το οποίο γράφει ε, διάφορα βιβλία και όπως είπα με τη δραστηρία και στο Goodreads και στο Facebook και είναι από τις bloggers που έχουν και άποψη και μπορείς άνετα να συζητήσει και να σχολιάσεις είτε συμφωνεί είτε ε, διαφώνεις ε, μαζί τη και πραγματικά ε, είναι, όπως είπα και λίγο πολύ όλα αυτά τα ιστολόγια που είπα είναι να το πω νέα γενιά, ε, ιστολογίων ε, που προσπαθούν και περνούν το επειδή το αγαπάνε χωρίς ενοχές χωρίς να προσπαθούν να, πώς να, το πω έτσι, να, να βρουν λόγω ύπαρξη, Τον έχουν. Ε, θέλω να πω, λένε την αποψή τους, τους για τους ανθρώπους που που θέλουν να την ακούθουν και λένε για τον αυτό τους, ε, για να εκφράσουν αυτό που οι ίδιοι, οι ίδιες μάλλον ε, αισθάνονται και πραγματικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο και είναι ε, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλα τα ε, όλα τα blog, να το πέτσε όλοι οι bloggers ή όλοι όσοι θέλουμε να, εκφραστούμε, να εκφράσουμε την ε, προσωπική μας, την άποψή μας με με παρησία, που ε, λέμε γενικά ε, πάντα και ε, με επιχειρήματα. Ε, μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί να ε, γίνει ένας α, διάλογος από τον οποίο όλοι ε, θα αφηλήσουμε. Δεν είναι ανάγκη, που και σε παλιότερες φοβές, και τώρα, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι με όλους. Έτσι. Και η διαφωνία είναι ε, απόλυτα σεβαστοί και δεν το διαφωνούμε με κάποιον δεν σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι να το πω έτσι και δεν μπορούμε να μιλάμε. Κάτι που δυστυχώς τις α, μέρες μας το ξεχνάμε πάρα πάρα πολύ εύκολα. Ένα ιστολόγιο το οποίο α, είχε καιρό να εμφανιστεί και το οποίο όμως ήταν α, πάρα πολύ α, ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε ε, μαζί μας, να το πω έτσι, ε, είναι αυτό της Cocooning Cat ε, Cocooning Cat στο WordPress και το οποίο ε, παρουσιάζει και αυτό βιβλία ε, και μερικές ε, νομίζω και μερικές ε, και διάφορα αλλά κυρίως ε, βιβλία και η Cocooning Cut λοιπόν επέστρεψε μαζί μας μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook και, στα... και στο Instagram και ε, αξίζει το κόπο να διευαστηκε και οι της ε, προτάσεις της και να πω ότι πολλές φορές ε, όλα αυτά τα διστολόγια αξίζει το κόπο να σχολιάσετε και να δείτε θα σας απαντήσουν ε, σίγουρα και να δείτε και τι έχουν σχολιάσει άλλοι ε, όλοι λίγο πολύ ε, σχετίζονται ε, στα, στα σχόλια, δηλαδή όταν παρακολουθεί τη γράφει ο σχολιάζει και πραγματικά είναι ωραίο να βλέπεις ε, τους ε, διαλόγους που αναπτύσσονται εκεί. Βέβαια τα βιβλία η βιβλία παραπογωγή είναι τόσο μεγάλη που είναι ε, σπανίως συμβαίνει το ίδιο βιβλίο να το βρειτε 2 2-3 φορές ε, παρουσιασμένο, όχι δεν γίνεται αλλά ε, θα ε, θα, θα δείτε μια ποικιλία ε, βιβλίων και πιο καινούριων και παλαιότερων. Εντάξει, ε, λίγο πολύ όλοι όσοι έχουν στο λίγο φροντίζονται ναι, μέσα στην επικαιρότητα, στα βιβλία που ακούγονται πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε και παλιότερα βιβλία. Θα ανακαλύψετε διαμαντάκια, να το πω έτσι, που είτε δεν τα ξέρετε, είτε τα είχατε αγνοήσει για ε, πολύ καιρό. Εν πάση πέτως, ξεφεύγω τώρα για την κοκκουνίγκα, τα έλεγα, και την... Α, και την πολύ όμορφη ανάρτησή τη, την οποία μα θύμισε ότι ε, οι δυσκολίε ε, είναι για να ξεπερνούνται και θα πρέπει να μα παίρνει από κάτω και με χαρά την καλωσορίζουμε. Ένα άλλο ε, ιστολόγιο έτσι, πολύ κεφάτο, να το πω έτσι. Η πρώτη μου εντύπωση είναι το κεφάτο ε, που ε, ασχολείται βέβαια με βιβλία, ματριάλο και αυτό. Είσαι το της Κατερίνας, του Garden of Stories, ο με τις ιστορίες, α, ένα χαρακτηριστικό που ε, βέβαια και με κάποιες αίρες και ταινίες α, μας μιλάει, αλλά κυρίως για βιβλία, ενώ από ό,τι θα δείτε ε, έχει και πάρα, πάρα πολλές γνώσεις όσον αφορά τα comic και πιο συγκεκριμένα τα Μάγκα. Επομένως, ε, αν θέλετε να μάθετε κάτι, κάποια πρόταση για μάγκα, νομίζω είναι από τα πρώτα α, και δεν είστε εμπύρους, να το πω έτσι, είστε όπως εγώ που λίγο ασχολήσετε, νομίζω είναι τα καλύτερα σημεία να ρωτήσετε και να ε, πάρετε πρότάσεις. Φυσικά, Facebook Instagram μπορείτε να τη βρείτε και εκεί, αλλά ξέρετε κάτι, δεν μου αρέσει να παραπέμπω στο... Δηλαδή, όλα τα να παρακολουθώ το κεντρικό το κυρίως ιστολόγιο και εκεί πέρα εντάξει το facebook και τα άλλα είναι που βοηθητικά για να μου θυμίσουν ε, αν υπάρχει κάποιο, ε, κάτι που μου ξέφυγε να δω κάποια φωτογραφία ε, και όπως είπα και οι αισθητικοί που έχουν όλα αυτά τα ιστολόγια είναι πολύ όμορφη ε, σχέση με το ό,τι πρέπει να και κάτι παρά το αντίστοιχο στο τυποποιημένο στην τυποποίηση του, του Facebook. Μην ξεχνάμε δεν είναι ε, όλο το ίντερνετ ε, το Facebook. Έτσι, κρίμα. Τόσα πράγματα έχει να παρουσιάσει. Τόσα ωραία πράγματα μπορείτε να βρείτε. Ε, τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα που παρακολουθούν. Είναι ε, δύο. Ε, που μόλις πρόσφατα ήσασαν να τα δεν έχω ακόμα ε, άποψη αλλά όπως είπα αυτή την εκπομπή ε, θα την επαναλάβω, την ανέωση όπως και τη λίστα με τα με τα ιστολόγια για να σας τα γνωρίσω αλλά ρίξτε μια ματιά στο... είναι το πότε-πότε την Κυριακή πάλι στο Wordpress και, το... και πολύ ενδιαφέρουσες σε και τέτοια, διαβάσα και στον απολύτως, στο, στο απολύτως διαλεκτικός και αυτό στο WordPress, αλλά για αυτά θα μπορώ να σου πω πλανεκτικά, αφού πρώτα ε, τα δω λίγο καλύτερα. Ε, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μουσικό γελματάκι. <ΣΣ> Και μπήκαμε στο καλοκαίρι, να μην ακούσουμε και λίγο απόσπασμα από το καλοκαίρι ε, την ομώνυμη σύνθεση του Αντώνη Βιβάλντι από τις τέσσερις εποχές του. Ε, όπω έχουν μπει και οι σύνθετες έχουν γράψει οι νομίζω οι σύνθεσεις του Βιβάλντι όμως είναι οι πιο γνωστές. Και θα κλείσουμε σήμερα με ένα, ε, με ένα τελευταίο ιστολόγιο, ένα πολύ δραστήριο να το πω έτσι στο λόγιο, δεν περιορίζεται μόνο εκεί και είναι από αυτά ξέρεις, που με το, ε, με το καλημέρα ας πούμε νιώθεις μερικούς ανθρώπους μερικού, ότι θα τα πας καλά μια ε, τέτοια περίπτωση είναι μιλάω για το διαβάζοντας, το ιστολό διαβάζοντας στο blogspot.gr το οποίο βέβαια οι περισσότεροι νομίζω ότι το γνωρίζετε μέσω της αντίστοιχης σου σελίδα στο facebook η είναι πολύ δημοφιλής και αρκεί να δείτε κάθε φορά τι γίνεται στα σχόλια. Σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ εξαιρετικά δραστήρια blogger η οκτήτρια ε, του blog η Κατερίνα Μαρακατέ την οποία, αν σας το όνομα θα έπρεπε να σας κάτι γιατί και συγγραφέας είναι η ίδια. Και ραδιοφωνική παραγωγός, όσο έχω ξαναπεί, είναι, έχει την εκπομπή την εκπομπή διαβάζοντας το αμάγι Radio. Κάθε κυρία 6 8, επομένως αν σας έλειψε η εκπομπή όπως το εξελίμπηρες, ναι, πέτρα από την τριακότητα της Κατερίνας. Και σαν να μην είναι να αυτά, διατηρεί και ένα πανέμορφο βίβλιο, καφέ, στο Παλαοφάλληρο το Book Talks. Ναι, βιβλιοπολείο και καφέ σαν πολύ όμορφο και πολύ λειτουργικό. Ε, τα με, δεν είναι εύκολο να το πω αυτό πάντα. το τονίζω ότι είναι και πολύ λειτουργικός ο συνδυασμός. Και φυσικά ε, πάντοτε ε, να το πω έτσι ψαρουμένες ε, οι προτάσεις της ε, στα βιβλία και Όπω είπαμε, είναι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι έχουν χαρισματική, να το πω έτσι, η προσωπικότητα σε κερδί αμέσω. Επομένως, παρακολουθήστε το, το blog ή ακούστε την εκπομπή επισκεφτείτε το ζωοπωλείο <laughs> και πιστεύω θα σας αρέσει και είναι μία ε, από τι καλύτερες προτάσεις. Ε, όπως είπα, εντάξει, πάντα έχω παρούσα και στο facebook αλλά εντάξει εγώ δεν προτείνω πρώτα το facebook προτείνω πρώτα τα κανονικά σε εισαγωγικά ιστολόγια και μετά εκεί πέρα ε, και ελπίζω να μην ξέχασα Κανένα από όλα αυτά τα οποία. Άμα είναι τόσο πολύ που ενημερώνει, όπω ε, δεν προλαβαίνει να διαβάζει, δεν προλαβαίνω να διαβάζω, είναι πάντα όσο θα ήθελα. Mm. Τουλάχιστον, αλλά ξέρει, άμα ε, βλέπει όλου αυτού του υπέροχου ανθρώπου να γράφουν για βιβλία, να σχολούνται με βιβλία, να μιλάνε για βιβλία, ε, κάπου και παίρνει και εσύ και έχει τη διάθεση ε, να διαβάσει. Και κάπου δεν νομίζω πριν να κλείσει και αυτό το επεισόδιο του του X και όπου θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά είναι να ευχαριστήσω ε, όλους ε, ε, αυτούς τους φίλους από τις ιστοσελίδες, από τα ιστολόγια που σα παρουσίασα γιατί ε, κατά ψέματα και με νήμερα με κατάνε και με εμπνέουν και ε, με βοηθούν οι συζητήσεις μαζί τους. Βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να πάει και σε μια άλλη blogger, Βέβαια, όχι στο χώρο του βιβλίου, στον χώρο της μόδα στην Έλενα, από το Έλενας Boudoir, η οποία με, ε, ε, μου συμπαραστέκεται και είναι και αυτή η βιβλιοφίλος και συμπάσχη μαζί μου. Και φυσικά και στην ε, Ευελίνα, η οποία είναι κολαπτόμενη βιβλιόφιλος και δεν ξέρω αν θα και σε blogger, αλλά πάμε, πάμε καλά όσον αφορά το θέμα βιβλίων. Τέλος να πω ότι πραγματικά από όλους εσάς οι οποίοι κρατάτε διαδικτυακή συντροφιά, θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήθελα να κάνουμε και μαζί και έχω πρώτην σε μερικούς φορές να κάνουμε και μαζί κάποια podcast θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία γράφετε για αυτά που θέλετε να πείτε και ζωντανά σε εισαγωγικά ζωντανά σε πάση περιπτώσει γιατί επειδή θέλετε να μιλήσετε και όχι απλώς να γράψετε. με αυτό κλείνουμε θα ελπίζω να ακολουθήσει σύντομα και το επόμενο podcast θα σας αποχαιρετήσω με ένα έργο του Claude Debussy, Μποσουά, ε, όμορφη βραδιά, να το πω έτσι, για τους μη γνωρίζετε στη Γαλλική και νομίζω ότι, ναι, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά και αξίζει το κόπο να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Από μένα, γεια σας.